και 11 λεπτά φίλοι μας και σήμερα είμαστε τυχεροί γιατί στην αλιάκρια της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έναν εξαιρετικό πανεπιστημιακό δάσκαλο τον κύριο Κοντογιώργη Γιώργο ε, χρόνια ε, θητεύσετε, καλημέρα κύριε Κοντογιώργη, καλή σας μέρα κύριο Ιωάννου καλημέρα κύριο Κοντογιώργη θα καλή να τις λέγουμε χρόνια θητεύσετε κύριο Κοντογιώργη στα πανεπιστήμια της χώρας νομίζω συνεχίζεται. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ε, σήμερα τα πανεπιστήμια είναι ανάστατα ε, θα δούμε το γιατί αλλά και η χώρα είναι ανάστατη και οι πολίτες δεν ξέρω τολμούν να φέρουν ε, το πρόσωπό τους μπροστά στον καθρέφτη. τι ε, ε, λέτε ε, κοιτάξτε σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ε, όλα μαζί τα που ήταν υπεύθυνα να λειτουργήσουν την κοινωνία αφού αυτά κατέχουν το πολιτικό σύστημα, συνέβαλαν ώστε ένας δημόσιος θεσμός να μεταβληθεί σε ιδιωτικό χώρο, δικό τους. Διότι ποτέ στη διάρκεια της μεταπολίτευσης το Πανεπιστήμιο δεν λειτουργήσε ως δημόσιος χώρος, δηλαδή για να παράγει αυτό το οποίο και να διαδίδει, μεταδίδει αυτό το οποίο έπρεπε ε, να έχει ως προορισμό δηλαδή τη γνώση ε, χρησιμοποιήθηκε από τις διάφορες ομάδες ε, προκειμένου να διαμορφώσει ε, εκεί το, το πολιτικό προσωπικό να λαϊλατήσουν και να καθοδηγήσουν ή να χειραγωγήσουν ε, τους νέους ανθρώπους ε, για κάθε τι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο Μάλιστα ε, όλα αυτά έγιναν στο όνομα όπως ξέρετε της ελευθερίας και της δημοκρατίας γιατί ε, ο πλέον άκρατος αυταρχισμός και η πλέον φασιστική και όχι απλώς αντιδημοκρατική συμπεριφορά που αναπτύχθηκε, αναπτύχθηκε από τις παρατάξεις, δηλαδή από αυτούς οι οποίοι έπρεπε να αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές και αντί να αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές ε, ε, ήταν το μακρύ χέρι, λειτουργούσαν το μακρύ χέρι των κομμάτων Όπως και σήμερα ε, Είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί αναπτύχθηκε κυρίως Αλλά και έγινε διάχυτη σε όλη την ελληνική κοινωνία Η άποψη ότι η εφαρμογή του νόμου αποτελεί αυταρχική συμπεριφορά Και δεν πρέπει να εφαρμόζεται Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα Αλλά εξυπηρετούν ακριβώς την φασιστική λογική ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να χειραγωγήσουν και να κλείσουν στόματα, έτσι, άρα την κοινωνία την ίδια, ειδικότερα μέρη όπως είναι οι θητητές. Όταν λέτε παρατάξεις μπορείτε να, να κατανοησετε μερικές, παρατάξεις... για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Όχι, να... ναι. πολύ συγκεκριμένα, κάθε κόμμα έχει τη δική του παράταξη. Δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των φοιτητών στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν εκπρόσωποι των κομμάτων και μάλιστα εντεταλμένοι εκπρόσωποι, ε, διορισμένοι δηλαδή. Ε, τώρα το αν λέγονται ΠΑΣΠ ή ΔΑΠ ή όπως αλλιώς είναι άνευ σημασία. Σημασία έχει ότι Η εκεί, Φτυργία, εκεί σημασία, οποίο, ζυμώνουν, ζυ, χρησιμοποιούν και ζημώνουν τους νέους ανθρώπους τα κόμματα προκειμένου να καταδολιεύσουν αυτό το ακριβές και ακριβό κομμάτι της ελληνικής χώρας που είναι τα πανεπιστήμια. Εάν μπείτε στα πανεπιστήμια, σας δίνει, έχετε, διαμορφώνετε αμέσως την εντύπωση ότι είναι καταγόγια. Υπάρχει Έτσι. συμμετοχή και των καθηγητών σε αυτό το πλήρ Κοιτάξτε, όταν ένα σύστημα λειτουργεί με τον αλφα τρόπο, πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, θα προσαρμοστούν σε αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν έχουν θέση μέσα. Λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν. Ε, υπάρχουν καθηγητές, είναι πολύ χαρακτηριστικό το δικό μας παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο, όπου σε πολύ καλή συνεργασία ε, επί μια δεκαετία... Ε, πριτανικές αρχές δηλαδή καθηγητές και φοιτητές κατέκλεβαν, λειλατούσαν και παρανομούσαν στο πανεπιστήμιο και δυνοπαθήσαμε να τους βάλουμε φυλακή με τις παρατάξεις βεβαίως και όχι μόνο με τις παρατάξεις αλλά και με τη συμμετοχή σημαντικών πολιτικών παραγόντων οι οποίοι μετά πήγαιναν και έκαναν και κατέθεταν και ως μάρτυρες υπεράσπισης μπας και τα κανακάρια τους ε... συμβεί και... και καταδικαστούν δεν τα κατάφεραν Ευτυχώς. Είναι ολοφάνερο ότι τα δικά τους παιδιά περνούν εύκολα μαθήματα, μέχρι και δοσοσληψίες είχαμε παλιά με ακριβά αυτοκίνητα για να γίνει κάποιος πρίτανης και διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και... και μετά ως φοιτητές και μετά ως βουλευτές οι υπουργοί ε, επιχαίρουν, μάλλον περνούν τους... Ε, τη, τη δική τους συμμετοχή στους φοιτητικές ε, παρατάξεις και οι δικές ο είναι κύριε Ιωάννου από το Πασόκτο με το, η Μαράκης ναι, ο ο ο ο ο ο ο μην απαριθμείτε όλοι τον... ναι. Ναι, ναι, ναι, κύριε Ιωάννου όλοι όσοι είναι σε ηγετικά στις σημεία ε, των κομμάτων συμπεριλαμβανομένων και των αρχηγών έχουν θητεύσει στην πολιτική δηλαδή έχουν διαμορφώσει τις συνθήκες της ε, σταδιοδρομίας τους μέσα στις παρατάξεις αυτές των πανεπιστημίων. Αντιλαμβάνεστε γιατί κατατρίχεται με αυτή τη δυστυχία η χώρα αν θέλετε να το δείτε να το γνωρίσει η ελληνική κοινωνία δεν έχει παρά να δει πως συμπεριφέρονται οι παρατάξεις. Δηλαδή τι τι διδάσκονται εκεί μέσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι διδάχθηκαν οι ηγέτες μας σήμερα μέσα στις παρατάξεις. Πώς θα κλέβουν, πώς θα καταδολεύουν, πώς θα χειραγωγούν την κοινωνία. Όχι πώς θα υπηρετούν τη συλλογικότητα, την κοινωνία. Επομένως, μην το ψάχνουμε. Όταν υποτάσσει κανείς τους θεσμούς σε ιδιωτικά συμφέροντα, όπως είναι τα συμφέροντα των κομμάτων, προσέξτε, τα κόμματα δεν λειτουργούν ως δημόσιοι στην Ελλάδα. Δυστυχώς λειτουργούν ως ε, χώροι χειραγώγησης, ιδιοποίησης του δημόσιου αγαθού. Και γι' αυτό έχουν μεταβάλει το πολιτικό σύστημα σε ιδιοκτησιακή τους υπόθεση. Αυτοί αποφασίζουν για τα πάντα, αλλά με γνώμονα το ιδιωτικό συμφέρον και αυτό το συγκαταρρευσύφαγον. Όλων των ομάδων που είναι γύρω και που τους στηρίζουν. Η κοινωνία είναι έξω από αυτά. Πολύ έξω θα λέγαμε. Έτσι όπως περιγράφετε. Είναι μακριά από αυτά, ίσως και ανοιχτόμενη τα πρόσθετα. Τι λέτε, τι φταίει, πώς φτάσαμε σε αυτά τα χάρια. Κοιτάξτε, ήδη το περιγράψαμε πώς φτάσαμε. Η λαϊλασία που συντελέστηκε στη χώρα, γιατί η κρίση η ελληνική δεν έχει την ίδια ρίζα που έχει ε, η κρίση η αμερικανική ή η κρίση στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η μοναδική περίπτωση που η κρίση προήλθε από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό από το ίδιο το πολιτικό σύστημα αυτοί καταχρέωσαν τη χώρα όχι για να την αναπτύξουν όχι για να υπηρετήσουν την κοινωνία να φτιάξουν δηλαδή επιχειρήσεις να ενισχύσουν το κράτος, να λειτουργεί σωστά αλλά την καταχρέωσαν γιατί όλος ο πλούτος που παρήγεται στη χώρα δεν επαρκούσε για τις δικές τους ανάγκες γι' αυτό και βλέπουμε δισεκατομμύρια να ε, έχουν κατασπαταλήσει ή να έχουν ε, ιδιοποιηθεί και να μην κινείται η δικαιοσύνη παρόλα αυτά στον έλεγχο που κάνουν στη Βουλή από το 1974 και μέχρι τώρα για το... δεν βρήκαν κανένα ούτε τον Ζωχαντζόπουλο λέει κύριε Ιωάννου με συγχωρείτε πάρα πολύ εάν, εάν βάλω εσάς εάν βάλω εσάς να ελέγξετε τον εαυτό σας στην επιχείρηση τη δική μου που σας είχα διευθυντή είναι προφανές ότι δεν θα βρείτε τίποτε για τον εαυτό σας θα είναι όλα άψογα λοιπόν αυτός που κλέβει, αυτός που καταδολιεύει και μάλιστα ξεδιάντροπα αμνηστεύει τον εαυτό του δεν θα βρει μέσα σε αυτό το πλαίσιο ε, τίποτε έχετε δει να πάει φυρακή ποτέ να προσαρθεί σε δικαστήριο ε, πολιτικός μην πιάνετε τον Τσοχαντζόπουλο. Τον Τσοχαντζόπουλο σε μια στιγμή κρίσιμη, που ε, ε, η κοινωνία ήταν σε εξεγερτική ροπή, ε, τον ρίξανε... Τον δώσανε. Έτσι, προκειμένου να δείξουν ότι κάνουν δήθεν και, ε, πώς τη λέμε, κάθαρση. Αν είναι δυνατόν. Και όλοι, και έχουν είναι υλικίες, υλικίες. όλοι έχουν κάνει τα ίδια. Όλοι έχουν κάνει τα ηλικίες. τα 75 χρονών, έτσι, είχε ε, βγει ε, εκτός ε, πολιτική και ε, άγουσε από τη φλεκύη ως Είναι χαρακτηριστικό για να δείτε την πρόθεση των ανθρώπων, γιατί ομολογεί πρόθεση, ότι δεν έχουν όχι καταργήσει όσο όφυλαν, αλλά δεν έχουν αλλάξει το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τι σημαίνει νόμος περί ευθύνης υπουργών. Νόμο περί μη ευθύνης των υπουργών. Δεν έχουν <χω> αλλάξει <χω> ακόμα τον κανονισμό της βουλής. Δεν έχουν αλλάξει δηλαδή τα στοιχειώδη πράγματα. Και όχι μόνο δεν τα έχουν αλλάξει, αλλά και αυτή οι Βουλή όπως και οι προηγούμενες έχουν απαλλάξει, αμνηστεύσει πολλές υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πολλά εκατομμύρια. Ε, Κύριε Γεωργί, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το νόμο αυτό τον ε, κατέθεσε ο κύριος Βενιζέλος το 2000 και τον ψήφισαν οι 2002 και ψηφίστηκε αυτός, γι' αυτό είναι ο νόμος περιεχθήνης Υπουργών. Ε, δεν θυμάμαι, νομίζω πως ναι. Δε θυμάμαι. Ε. Και δεν έχει σημασία στα πρόσωπα, ξέρετε. Όλη την ίδια δουλειά κάνουν. Ε. Έρχονται μερικοί νέοι πολιτικοί, ε, που νέοι, νέοι με την έννοια ότι μπήκαν πρόσφατα στην πολιτική ε, ζωή και λένε: Εγώ δεν έχω ευθύνη για το παρελθόν. Μα έχει απόλυτη ευθύνη διότι δεν ήγηρε το ζήτημα τη λαϊλασία τη αλλαγή του πολιτικού συστήματο. Έξα απόλυτη ευθύνη διότι ψηφίζει τα ίδια που ψήφιζαν και οι προηγούμενοι. Ακριβώς. Δεν χωράει, πολ, δεν χωράει πολίτη η πολιτική ο οποίο θα συμπεριφερθεί έντιμα και θα πολιτευθεί προ την κατεύθυνση του κοινού, του δημοσίου συμφέροντος. Διότι αυτό το πολιτικό σύστημα αναπαράγει μόνο λαϊλάτε. Αυτό που λέτε μου θυμίζει μια μηχανή παραγωγή ενός προϊόντος που το μόνο που αλλάζει, κάπως έτσι λειτουργεί το κομπ, το μόνο που αλλάζει είναι η ημερομηνία, όχι το, το, το, το προϊόν. Το προϊόν είναι ίδιο, είτε νέος πολιτικός, είτε παλιός πολιτικός, αλλάζει η ημερομηνία παραγωγής. Ωραία! Η, η συσκευασία, λες α. Μα προφανές. Ε, ο τίποτε δεν έχουν αλλάξει στη δημόσια διοίκηση. Όταν λέμε απολύτως τίποτε, απολύτως τίποτε. Και αυτό που λέγεται αξιολόγηση, είναι πρόσχημα, διότι ε, τι να αξιολογήσει κανείς από ένα προσωπικό διοικητικό το οποίο έχει τον ανώτερο δίκτυ γνώσεων, δηλαδή πτυχίων στην Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς θα βάλεις αυτό το διοικητικό προσωπικό να λειτουργήσει υπέρ τη κοινωνίας. Άρα να αλλάξει την ομοθεσία που διέπει τον, τη σχέση του υπαλλήλου με το αντικείμενό του και με την κοινωνία, με τον πολίτη. Αυτό δεν το κάνουν γιατί το κράτος το θέλουν δικό τους. Δεν αλλάζουν την ομοθεσία, την κάνουν χειρότερη, Κι για να πρέπει σε ελέγχουν, να πρέπει σε χειραγωγούν. Το, το, το να αξιολογεί τους Ακριβώς. <χα>, ναι. Δεν κρατάνε οι ίδιοι τη δικαστική αρμοδιότητα ως κόριο οφθαλμού για να μπορούν να πλήττουν τον αντίπαλο, γιατί σκάνδαλα, ξέρετε, κάνει μόνο ο αντίπαλος. Δεν κάνει ποτέ ο... Ως, ο, ο άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην, ε, πα, τους στην τους δική τους μας τους παράταξη κατάλαβατε περί αυτού είναι χαρακτηριστικό θα το πω πάλι το λέω συνέχεια γιατί ο ανακριτής που έχει χρεωθεί την υπόθεση έπρεπε να είναι φυλακή αυτή τη στιγμή το λέω με την κυριολεκτική έννοια του όρου τι γίνεται με την υπόθεση του κάτω. εγώ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο και δεν με ενδιαφέρει η υπόθεση με ενδιαφέρει ο κύριος αυτός ομολόγησε ότι πήρε ένα εκατομμύριο από τη Siemens και ο ίδιος δηλώνει ότι το έδωσε στο κόμμα το κόμμα διαψεύδει ότι το πήρε ο ταμίας. Γραμμα... Ο, ο, ο, ο λοιπόν και αφήνει να εννοηθεί τότε ότι το έδωσε κάπου ποιος ήταν αυτός ο οποίος το παρέλαβε ο, κάποιος. ο αρχηγός του κόμματος και τότε πρωθυπουργός ένας υπάλληλος, το κράτησε ο ίδιος, δεν έχει καμιά σημασία. Είτε το έδωσε στο κόμμα, είτε το κράτησε ο ίδιος, υπάρχει αδίκημα αυτή τη στιγμή, μίζωνος σημασίας. Χρηματισμός Πολύτερο πολιτικού και χρηματισμός κόμματος. Το ερώτημα είναι, δεν έπρεπε αυτό, αφού είναι ομολογημένο αδίκημα να έχει πάει στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν ακούγεται και δεν το γράφει καμία εφημερίδα, δεν το λέει κανένα ραδιόφωνο, δεν το λέει καμιά τηλεόραση και βεβαίως επικ, επικρατεί ο κώδικας της σιωπής και στο ύψος της δικαιοσύνης. Αυτά Απο τι α, λένε α, εκεί. Εμένα μου φαντάζει ως ε, θεσμικός ε, Αποκλεισμός των δημοκρατικών διαδικασιών από παντού είτε είμαστε... είτε στη δικαιοσύνη είτε στον ελεγκτή των κομμάτων που είναι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας οπότε ουσιαστικά εμείς είμαστε σε μια ε, χώρα που δεν υπάρχει δημοκρατία Και Ιωάννου δεν υπάρχει πιθανά δημοκρατία Το σύστημα αυτό δεν είναι δημοκρατικό Αλλιώς δεν θα, δεν θα κυβερνούσαν αυτοί, θα κυβερνούσε η κοινωνία Αλλά α το αφήσουμε αυτό στην άκρη είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα στην καθημερινή μας ζωή είμαστε σε καθεστώς κατοχής κατοχής εσωτερικής από τους δυνάστες της κομματοκρατίας οι οποίοι τώρα μας έβαλαν και σε τυπικό καθεστώς κατοχής από ξένες δυνάμεις ε, ορισμένοι για να χρυσώσουν το, το χάπι γιατί προσδοκούν στην εξουσία δεν το λένε καθεστώς κατοχής, γιατί θα τους φέρει σε αντίθεση με την πολιτική που θα ασκήσουν. Και μιλάνε για απικία χρέους. Με συγχωρείτε. Ε, δεν είναι πρώτα-πρώτα απικία όταν μιλάμε. Όταν λέμε απικία, ε, σημαίνει κατοχή. Κάποιος άλλος μας κυβερνάει. Δεύτερον, και το πιο σπουδαίο, δεν είναι μόνο ως προς το χρέος η κατοχή. Είναι συνολικά. Δεν έχουν αφήσει τίποτε η τροϊκανοί... Από το να το ε, κυβερνούν και να το αποφασίζουν οι ίδιοι. Από τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, την, το πολιτικό σύστημα, τις, ε, τις νομοθετικές ρυθμίσεις στοιχειωδών ζητημάτων, τον κώδικα δικηγόρων. Αυτά είναι οι οικονομικά ζητήματα. Μα το μείζον σε μια κοινωνία και στην άσκηση μιας πολιτικής είναι η οικονομία. Πώς θα έχεις εθνική άμυνα, ποιος αποφασίζει αν θα αγοράσουμε σήμερα καράβια ή όχι ε, πολεμικά. Λέω ένα παράδειγμα ή αεροπλάνα. Δεν τα αγοράζουμε 10 χρόνια. Ναι, Λόγω. δεν τα αγοράζουμε, χρησιμοποιούμε ως πρόσχημα την, ε, την άμυνα για να χρηματιστούμε. Είναι χαρακτηριστικό είναι και... του που έχει φτάσει αυτή η πολιτική τάξη, η οποία επιμένει να μας σώζει και μας ζητάει να την ευχαριστούμε κιόλα, ότι είναι αυτή η οποία κατέκλεψε την εθνική άμυνα. Δεν λέμε τους δρόμους, δεν λέμε τα εργοστάσια, δεν λέμε οτιδήποτε. Την εθνική άμυνα είναι η υπονόμευση της χώρας. Και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν σήμερα και μάλιστα ο κ. Αβραμόπουλος βρέθηκε στο παλάτι του Εντογάν και επιστρέφοντας είπε ότι η Τουρκία είναι άτεγκτη σε αυτό στις διεκδικήσεις στο φανάσιο ορίζοντα εκεί της Κύπρου, στην ΑΟΣ, Επίσης είπαν ότι εμείς πάντως κάνουμε το καθήκον μας, όσο μας το επιτρέπει η Τρόικα έχουμε εξοπλίσει το στρατό. Ε, γιατί πήγαμε στην Ευρώπη κύριε Κοντογιώργη. Ε, πρόσφατα ε, έχω, ε, έρθει, ε, κλέξαν ένα, ε, τον δικό μας ΓΕΕΘΑ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Επιτροπής. Τι αν το κάνουμε αυτό. Ε, όταν τους θέλουμε τους συνατοϊκούς, τους Ευρωπαίους, για να υπηρεσπήσουν τα σύνορά μας, με δηλώσεις ή με οτιδήποτε, δεν έχουμε. Δεν θα μας ε, υπερασπιστεί η Ευρώπη τα σύνορά μας, κύριε Ιωάννου. Διότι η φύση της Ευρώπης δεν φτάνει μέχρι εκεί. Η Ευρώπη είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος. Ε, εάν ήταν κράτος θα υπερασπιζόταν τα σύνορά μας, όπως και τα σύνορα των άλλων χωρών. Δεν το θέλει αυτό η Ευρώπη. Άρα είναι μόρφωμα είναι, είναι μόρφωμα πολιτικό και οικονομικό αλλά με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένες πολιτικές. Άρα στο σκοπό δεν φτάνει μέχρι να γίνει κράτος. Αν ήταν κράτος θα είχε δική, της δική του εξωτερική πολιτική αυτό το μόρφωμα, εάν θα είχε δική του άμυνα θα είχε πολλά πράγματα τα οποία και εσωτερική πολιτική αναδιάρθρωση του, του, του, του, του πλούτου, έτσι, και πολλά άλλα. Αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί. Άρα η, μας... η άμυνα και όλα τα άλλα είναι δική μας υπόθεση. Μας υπόθεση. Έχει όμως νόμισμα, ούτε αυτό φτάνει. Αυτό ε, έγινε διότι ε, έρχεται να εξυπηρετήσει την έννοια της ενιαίας αγοράς. Ξέρετε, αυτό που δεν έχουμε προσέξει είναι ότι η Ευρώπη, η πολιτική Ευρώπη έχει θεσμοθετήσει αυτό που είναι διάχυτο στο παγκόσμιο σύστημα. Δηλαδή, την λογική των αγορών, το σκοπό των αγορών, με άλλα λόγια... Ε, ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ λίγο είναι το συμφέρον των κοινωνιών και είναι πολύ φυσικό. Εάν το συμφέρον των κοινωνιών ήταν σκοπός της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι, οι κοινωνίες θα ήταν παρούσες στην πολιτική ζωή. Η κοινωνία δεν, δεν υπάρχει ως πολιτική κατηγορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν τη ρωτάει γιατί ποτέ δεν έχει θέση. Το μόνο που είναι, είναι ότι είναι καταναλώτρια της ε, οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ε, μέλος των ταξιδιωτικών ε, αναγκών της, αλλά μέσα, με ελεύθερους όρους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που λέγεται πολίτης ευρωπαίος είναι ακριβώς μια ταυτότητα η οποία επιτρέπει να κινείται και να εργάζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχει πολιτικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει ο πολίτης με την τυπική και κυριολεκτική έννοια του όρου που είναι συντελεστής του πολιτικού συστήματος έστω κατά τον τρόπο της νομοποίησης του πολιτικού προσωπικού. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας. Ότι και δεν υπάρχουν και συλλογικότητες π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω. Μα βεβαίω. Ε. Και επιπλέον βεβαίω αυτή τη στιγμή εμεί δεν είμαστε εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε στο ιδιαίτερο καθεστώς του καθυποταγμένου που δεν ισχύει σε μας ούτε καν το σώμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ελευθεριών που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή λειτουργούμε καθυπαγόρευση κάποιοι τρίτοι αποφασίζουν για μας είναι ξέρετε εάν όποιος είχε διαβάσει το σχέδιο ανάν για την Ελλάδα υπάρχει ως καθεστώς το καθεστώς του σχεδίου Ανάν. Υπάρχει μία τριμερή ξένων η οποία υπαγορεύει. Προχθές μόλις, χθες δεν κατήργησαν το νόμο της Βουλής με ένα απλό φαξ η κύριοι της Τρόικας. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί δεν παρετείται η Βουλή να μας κοστίζει και τόσα εκατομμύρια. Να την καταργήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Μη μας λένε λοιπόν ότι είμαστε σε καθεστώς απικίας χρέους είμαστε σε καθεστώς κατοχής και εάν το ομο, δεν το ομολογούν διότι αν το ομολογήσουν θα είναι άλλες οι αντιδράσεις της κοινωνίας τα πηγαίνουν σιγά σιγά τα διατυπώνουν με περίτεχνο τρόπο ώστε να ε, διαγωνίζονται για την εξουσία αλλά να μην, είναι, να, μην φέρουν, να μην έρθουν και αντιμέτωποι με την κοινωνία ε, Τις προάλλες είχα καλεσμένο τον βουλευτή της Δήμαρ Αυτής, ε, από τη Λάρισα ο κύριος Ψήρας και όταν του είπα τη λέξη κατοχή ε, αντέδρασε λέγοντας ότι αυτές οι απλουστέψεις που κάνετε είναι επικίνδυνες μα βεβαίως είναι επικίνδυνες δεν είναι απλουστέψεις αλλά βεβαίως είναι επικίνδυνες γιατί εάν η ελληνική κοινωνία συνειδητοποιήσει ότι είναι υποκαθεστώς κατοχή, αυτομάτως θα εξεγερθεί. θα δει τον αντίπαλο και θα δει τι ρόλο παίζει η πολιτική ηγεσία. Η Δημάρ υπήρξε ο, πολι... ο πολιορκητικός κρυός για την ιδεολογική νομιμοποίηση της λαιλασίας που συντελέστηκε πριν από την κρίση και για την εσωτερική διαχείριση με όρους νομιμοποίησης της κρίσης με τον τρόπο που γίνεται και της κατοχής. Μην το ξεχνάμε. Δείτε ποιοι είναι μέσα στη Δημάρ και δείτε και τι πολιτικές έχει εφαρμόσει. Λοιπόν, ε, βεβαίως είναι επικίνδυνο, αλλά είναι επικίνδυνο για αυτούς που είναι συντελεστές της κατοχής, που περνάνε πολύ ωραία. Για ρωτήστε τον Κύριο αυτό που δεν θυμάμαι καν το όνομά του γιατί σκεφτείτε και κάνετε έναν απολογισμό στο νομό σας, στο νομό σας, τι αντιπροσωπεύει αυτός ο Κύριος, όπως και σε όλους τους άλλους νομούς, ως βουλευτής σε σχέση με την ποιότητα των ανθρώπων που υπάρχουν εκεί. Κάντε έναν απολογισμό. Ο συγκεκριμένος ε, ήταν φιλόλογος και άριστος και πανέξυπνος, όπως και σε άλλες πτέρυγες της Βουλής έχουμε πανέξυπνος, όπως και ο κύριος Πανίσης, ο συνέδελφός σας, επίσης πανέξυπνος. Απορίας άξιων πώς βρέθηκαν σε αυτόν τον χώρο. Μα δεν είναι απορίας Άξιον, Εσείς δεν θα βρεθείτε, εάν δεν είστε προσκυνητής και συγκατανευσυφάγος του αρχηγού, του κόμματος που θέλετε να θητεύσετε δεν υπάρχει μόνο ένας καλός φιλόλογος, υπάρχουν πολλοί. Και εν πάση περιπτώσει ένα πολιτικό σύστημα κύριε Ιωάννου το οποίο δίνει όλη την αρμοδιότητα να διαχειριστεί κάποιος τις τύχες μιας ολόκληρης κοινωνίας πρέπει να έχει πολιτικούς οι οποίοι να γνωρίζουν το αντικείμενο και να έχουν αφοσίωση στο δημόσιο συμφέρον. Να μείνουμε στο να γνωρίζουν το αντικείμενο. Αυτός ο κύριος που είναι φιλόλογος, όταν καλείται να ψηφίσει για την Εθνική Άμυνα, τι γνωρίζει για την Εθνική Άμυνα. Όταν καλείται να ψηφίσει για την αγροτική οικονομία, τι γνωρίζει. Όταν καλείται να ψηφίσει για τα πανεπιστήμια, τι γνωρίζει για τα πανεπιστήμια. Όταν καλείται να ψηφίσει για τη δημόσια διοίκηση, τι γνωρίζει για τη δημόσια διοίκηση. Δεν γνωρίζει απολύτως τίποτε. Άρα τι προδίνεται. Άρα λοιπόν αφού δεν γνωρίζει απολύτω τίποτε τι τί ρόλο παίζει αυτόν που θα του πει ο αρχηγός. Βάζει υπογραφές εκεί που θα του πει ο αρχηγός. Τον ακούσατε ποτέ να έχει διαφοροποιηθεί. Έχει γίνει προσωπικό το δίκημα. Για το Η εκλογή πρόεδρο τη δημοκρατία έχει πει το εξή. Ε, θέλουμε να δεσμευτεί ο υποψήφιος αυριανός πρόεδρος για μεταρρυθμίσει στο σύνταγμα και άλλα. Μα, μια, αλλά, δεσμεθεί, κύριε Ιωανου... Δεν κάνει τη, με, την, την, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ο πρόεδρος του κράτους. Μην το λέτε κι άλλοι ανατριχιάζει ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Ποια δημοκρατίας. Αλλά εν πάση περιπτώσεις. Όχι <στονίλιο> να δεσμευτεί ο αυριανός πρόεδρος της δημοκρατίας για συνταγματικές αλλαγές. Δεν μπορεί να κάνει συνταγματικές αλλαγές ο πρόεδρος. <στονίλιο> Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση και η Βουλή. Άρα γιατί μεταθέτει το πρόβλημα, βλέπετε τι άγνοια έχει. Βλέπετε ποιοι επικίνδυνοι άνθρωποι μας κυβερνάνε. Τι δουλειά έχει ο πρόεδρος... Η Βουλή είναι, δηλαδή αυτός... Θα τολμήσει ποτέ να διαφοροποιηθεί από το κόμμα του... Ε, λοιπόν, επομένως ο, ο ίδιος γιατί δεν δεσμεύεται να κάνει λοιπόν συνταγματικές αλλαγές... Οι οποίες να είναι μέσα... Αλλά ξέρει να κάνει... Έχει μελετήσει ποτέ το σύνταγμα... Το έχει σπουδάσει... Έχει ζήσει με αυτό... Ε, Καταλαβαίνετε ε, ότι ο κάθε βουλευτής... Είναι αυτός ο οποίος... Το μόνο που προσών που έχει είναι η προσήλωση στην ηγεσία ανεξαρτήτως ό,τι ορισμένοι διαφοροποιούνται όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά για να πάνε σε άλλο κόμμα και να προσήλωθούν <είστορο> σε άλλο <κάρυμα> Έτσι. αλλά δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο δεν είναι προσωπικό για αυτόν τον κύριο που δεν τον έχω ακούσει ποτέ για σκεφτείτε ποιος μας εκπροσωπεί ένας ο οποίος είναι παγκοσμίως άγνωστος σε, μια, σε ένα πολιτικό σύστημα που αυτό αποφασίζει για τις τύχες μας και αν του πείτε και κάτι θα σας βγάλει και γλώσσα ότι εκείνος ξέρει Περιγράψατε την κατάσταση με, με πολύ πραγματικούς όρους και πολύ, πολύ μελανούς θα ήθελα να ρωτήσω τώρα ε, τι μπορούμε να κάνουμε ποια είναι η πρόταση που σας ρωτάω σας ρωτάω κύριο Σακατζή πρέπει να πω δύο κουβέντες για τον ε. κύριο Σακατζή. Ε, μέχρι προ, παιδι, πότε πότε πότε ήταν που τον βράβευσε ο κύριος Αρβανιτόπουλος ε, κατόπιν ο ίδιος είναι που τον αποκεφάλισε εντάσσοντάς τους μεταξύ των 2.000 διαδεσίμων ναι κατηγητών <laughs> ναι γιατί ναι. φταίει φταί ο, ο μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων και όχι το γεγονός ότι τους υπαλλήλους τους έχουν για άλλες δουλειές και όχι για το σκοπό για τον οποίο διορίστηκαν ακριβώς λοιπόν. ε, ε, έτσι όπως τα περιγράφετε είναι πραγματικά έτσι, όπως τα νιώθω προσωπικά εγώ ε, όμως ποια θα μπορούσε να είναι η διέξοδος πως θα μπορούσαμε να φύγουμε από αυτή την κατοχή για να δούμε να, για να οργανώσουμε πλέον αυτή, αυτό το κράτος σε, σε δωμές και σε καταστάσεις που θα μπορούν να είναι για τα παιδιά τα δικά μας βιώσιμε και να έχουν, να δίνουν μια ελπίδα Κύριε Κ. Γιώργη και σε ποια έδρα υπηρετείτε στο πάντιο πολιτική επιστήμη ναι, ακούστε είναι το πιο δύσκολο ερώτημα. Γιατί είναι το πιο δύσκολο ερώτημα. Διότι η μεταρρύθμιση, η αλλαγή πλεύσης δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο από αυτούς που κατέχουν το πολιτικό σύστημα. Η κοινωνία, γιατί ο νου όλων, βάζουμε τον πληθυντικό, ο όλων σκέφτεται τι μπορεί να κάνει η κοινωνία. Η κοινωνία δεν μπορεί να κάνει τίποτε απολύτω εκτός από το να εξεγερθεί. Διότι, να το πάρουμε ένα-ένα. Δεν συγκροτεί συλλογικότητα. Δεν είναι θεσμός η κοινωνία να πει ότι σήμερα αποφασίζει να γίνει αυτό και να υπαγορεύσει τη θέλησή της. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η ειρηνικά να κάνει το παραμικρό. Δεύτερον, η κοινωνία έχει μπει στην διαδικασία να σκέφτεται, αφού το πολιτικό σύστημα είναι αυτό το οποίο το υπαγορεύει, εάν δεν είναι καλός αυτός που είναι τώρα στην εξουσία, να έρθει κάποιος άλλος, που είναι στην αντιπολίτευση αυτό που γνωρίζει όμως η κοινωνία είναι ότι η εναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά διότι ο αγώνας γίνεται για το ποιος θα κάνει την νομή του κράτους δεν έχουμε δει κανένα πολιτικό κόμμα να έχει μια εναλλακτική πρόταση που να έχει να κάνει με τους πυλώνες της καταστροφής μας δηλαδή το πολιτικό σύστημα τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη την ομοθεσία που οικοδομεί, τη διαπλοκή και τη διαφθορά και τα μέσα επικοινωνίας. Όλα αυτά, σε όλα αυτά διαγωνίζονται να τα ελέγξουν, όχι να τα αλλάξουν και να υπηρετήσουν την κοινωνία. Όποια, όποιο πολιτικό λόγο, από όποια κόμμα και να πιάσουμε, δεν έχουμε το χρόνο αυτή τη στιγμή, τα έχω γράψει και τα έχω πει επανειλημμένα, στον ίδιο σκοπό κατατείνει. Άρα λοιπόν, εγώ όταν μου λέτε τι πρέπει να κάνουμε, σας περιγράφω ένα αδιέξοδο εάν βρισκόταν κάποια πολιτική δύναμη να υιοθετήσει τον πόνο της κοινωνίας και να πει αλλά δεν γνωρίζει γιατί δεν φτάνει το μυαλό του έως εκεί ότι αλλάζω το πολιτικό σύστημα να το εξαναγκάσω περί αυτού πρόκειται να λειτουργήσει προς το συμφέρον της κοινωνίας και του έθνους τότε είναι βέβαιο ότι αυτός θα είχε όλη τη συνένεση της κοινωνίας θα ηγεμόνευε στις προσεχείς δεκαετίες το πολιτικό σύστημα Μια άρα λοιπόν πολιτικά σχήματα κύριε Κοντογιώργη υπάρχουν πια δεν άκουσα μικρά, μικρά ωστόσο μικρά πολιτικά σχήματα υπάρχουν κοιτάξτε εγώ ε... δεν έκρυψα ότι ανήκω στο ΕΠΑΜ παράδειγη προσέξτε κάτι ε, αναμφισβήτητα υπάρχουν αναμφισβήτητα το ΕΠΑΜ που επικαλείστε έχει θέσεις οι οποίες Πηγαίνουν τα πράγματα πολύ πιο πέρα από εκεί που τα πηγαίνουν τα παρόντα ηγετικά πολιτικά κόμματα θα έλεγα. Υπάρχει μια διαφορά ότι το πολιτικό πρόταγμα που έρχεται να προτείνει ο Ιωάννου, ο Κοντογιώργης, ο οποιοδήποτε που πολιτεύεται και έχει, αναφέρω τα δικά μας ονόματα, για να μην ε, μιλήσω επώνυμα για κάποιους γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημα, πρέπει να ξεπερνούν την εποχή μας. Ξέρετε, για να βγούμε από την κρίση και τώρα πια και ο δυτικός κόσμος το σύνολό του πρέπει πρώτα να συνειδητοποιήσει αυτό που δεν είμαστε και αυτό που έγινε. Δεν είμαστε δημοκρατία, δεν είμαστε καν αντιπροσώπευση, με άλλα λόγια η κοινωνία δεν έχει θέση στην πολιτική. Αν είχαμε δημοκρατία θα κυβερνούσε η κοινωνία, όχι ο πρωθυπουργός. Εάν είχαμε αντιπροσώπευση θα έδινε τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει. Δεν... Από την επομένη των εκλογών, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι εκλέγει η κοινωνία πολιτικό προσωπικό που δεν εκλέγει, νομιμοποιεί κάποιους που τους επέλεξαν άλλοι. Ακόμα λοιπόν κι αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει αυτό, από την επομένη των εκλογών μέχρι που θα ξαναγίνουν εκλογές, η κοινωνία όχι μόνο δεν έχει χώρο, στην πολιτική, δεν έχει λόγο στην πολιτική επίσης, αλλά και καταδιώκεται απινός από τις δυνάμεις καταστολής, εάν διατυπώσει διαμαρτυρία. Ακριβώς έτσι. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε. Ε, δεν έχει λοιπόν τα μέσα η κοινωνία. Πρέπει κάποιος να της τα δώσει, για να την εμπνεύσει κιόλας. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι το μείζον στην εποχή μας, δηλαδή η οικονομία και η κοινωνία, έχουν φύγει πια από το κράτος και έχουν γίνει παγκόσμιες δυνάμεις. Και έρχονται ως δυνάμεις πια. Άρα μη ελεγχόμενες αλλά που ελέγχουν κατά κυρίαρχο τρόπο το πολιτικό σύστημα. Έχει ανατραπεί δηλαδή η ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία και στην οικονομία. Η κοινωνία και να διαδηλώνει και να διατυπώνει στις δημοσκοπήσεις την αντίθεσή της δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Η οικονομία όμως τραβάει το αυτή του πολιτικού και, υπα... και του υπαγορεύει τη βούλησή Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλιώς δεν θα αλλάξουν οι πολιτικές. Άρα θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Γιατί μιλάνε για αυτορύθμιση. Γιατί η έννοια της αυτορύθμισης σημαίνει ότι διακδικεί και η οικονομία να είναι στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Το κράτος δικαίου που δεν περιλαμβάνει την πολιτική, άρα και τους πολιτικούς, τώρα δεν περιλαμβάνει και την οικονομία. Αυτούς που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία και την εσωτερική οικονομία. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο ένας τρόπος υπάρχει για να ξαναφτιάξουμε τα πράγματα και να πολιτεύονται υπέρ της κοινωνίας. Να μπει η κοινωνία στην πολιτική. Μην με ρωτήσετε γιατί είναι μεγάλο θέμα. Το έχω γράψει. Αν θελήσετε θα το διαβάσετε και θα το πείτε κάποια μέρα στην εκπομπή σας. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Να έχει λόγο η κοινωνία στην πολιτική. Εάν την κοινωνία μια πολιτική δύναμη την καλέσει ναι. να να πάει μπροστά από τα γεγονότα να μεταβεί και αυτή στο μέλλον πολιτικά δηλαδή να μπει στο πολιτικό σύστημα και να υπαγορεύει πολιτικές να είναι αναγκαία συνθήκη η συνένεση της κοινωνίας για τις πολιτικές αποφάσεις τότε θα διαπιστώσετε ότι η κοινωνία θα προσέξει αυτόν ο οποίος θα το διατυπώσει γιατί θα καταλάβει ότι βρήκε τη λύση που δεν είναι η εναλλαγή των κομμάτων εγώ δεν θα είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον να ανέβω ως Πρωθυπουργός στην εξουσία ή εσείς ή οποιονδήποτε γιατί θα υποταχθώ σε πολύ σύντομο χρόνο στις προδιαγραφές, άρα στις δυνάμεις που θα με κρατάνε εκεί πάνω. Αλλιώς θα με εκβράσει. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μια άλλη ισορροπία, μια άλλη σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Όχι να φτιάξουμε μια σχέση άλλη μεταξύ Προέδρου, όπως μας λένε τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος, μεταξύ Προέδρου, Πρωθυπουργού και Βουλή. Αυτές είναι ανοησίες. Τα λένε για να. Μας δείχνουν ότι κάτι κάνουν. Επικοινωνιακά βιοτεχνήματα. Βεβαίω. Στην ουσία είναι είναι που λέτε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή κύριε οι πολίτες ε, εμπιστεύονται απόλυτα αυτό που λέγεται, που λέμε Ευρωπαϊκό δρόμο. Άρα είναι ε, μια, μια μορφή αγκύλωσης κι αυτό. Όχι, ε, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι σε αυτό. Ε, δεν είναι η Ευρώπη που μα δημιούργησε την κρίση. Στη σημερινή εποχή που είναι, συγκροτείται η έννοια του κράτο κεντρισμού, δηλαδή είμαστε άθροισμα κρατών και οι διακρατικές σχέσεις είναι σχέσεις δύναμης, πρέπει κανείς να αναζητά συμμαχίε, πρέπει να αναζητά ευρύτερα πλαίσια μέσα στο οποία να τοποθετεί τη μοίρα του. Όχι για να υποταχθείς αυτά, αλλά να είναι ή εταίρος ή σύμμαχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αυτή καθε αυτή δεν είναι κακή είναι προς το συμφέρον μας να είμαστε εκεί. Το κακό είναι ότι μας έριξαν βορρά σε αυτή την πραγματικότητα και στους δυνάστες της Ευρώπης. Δεν φταίει η Ευρώπη που εμείς οδηγηθήκαμε στην κρίση. Η πολιτική τάξη μας οδήγησε στην κρίση. Δεν φταίει η Ευρώπη που όταν μιλάμε για αστική τάξη εννοούμε όλους αυτούς που λιμένονται το δημόσιο αγαθό μαζί με, τους, μαζί με την πολιτική δεν φταίει η Ευρώπη που καταστρέψαμε την πραγματική αστική τάξη του μίζωνου ελληνισμού και συγχρόνω στην εσωτερική... δεν επιτρέψαμε ποτέ ή καταστρέψαμε όποια αστική τάξη μπόρεσε να δημιουργηθεί στο πέρας του χρόνου. Όλα αυτά για να μην αναφέρω πολλά άλλα δε φταίει η Ευρώπη που αμνηστεύουν. Η Ευρώπη βέβαια φταίει που τους χρησιμοποιεί για να κάνει τις δουλειές της τώρα. Παραδείγματος χάρη δεν άγγιξε ποτέ το πολιτικό σύστημα η Ευρώπη. Η Τρόικα. Δεν άγγιξε ποτέ τους πολιτικούς. Είναι καταφανές ότι είναι γνωστό τι κάνουν στην Ευρώπη και γι' αυτό τους χρησιμοποιούν γιατί έτσι μπορούν να τους ελέγξουν. Αλήθεια τώρα που το λέτε. Ενώ ζητούσαν, ζητάνε τα οικονομικά όλων των επιχειρήσεων και λοιπά, των πολιτών, τα οικονομικά των κομμάτων δεν τα δε ζητήσε ποτέ η τροϊκά. Έχετε δίκαιο σε αυτό που Γιατί είδατε, είδατε όταν αμνίστευσαν τους τραπεζικούς, δηλαδή τον εαυτό τους, να, για τα δάνεια των κομμάτων να γύρουν θέμα όταν ψηφίζουν ρύθμιση η οποία προβλέπει την, ε, ε, το αναπαλωτρίωτο των, ε, στο 40% των ε, επιχορηγήσεων των κομμάτων όταν ε, δημιουργούν όλες αυτές τις καταστάσεις μέσα στη Βουλή για, για ανομίες και ό,τι άλλο ε, Άνοιξαν την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτς. Ενώ ναι, ε, <Σι' σ' διακόπτυξε> εδώ, εδώ τώρα τους βάζουν να αλλάξουν για τα λιξπρόθεσμα της ψήφος ε, τους και για όλα αυτά που λέτε όντως έχουν περάσει στο πυρόβλητο. Κοιτάξτε, ακόμα και η Τρόικα, κύριε Ιωάννη... ...και ένα δημοσίευμα της Κυριακάτικης του θέματος, νομίζω, της Κυριακάτικης εφημερίδας, όπου ο κ. γράφει το εξής. Μας είπαν κάτω τα μολύβια στη λίστα Λαγκάρ και συνεχίζει. <Λουσίφω> <Λουσίφω> <Λουσίφω> <Λουσίφω> Μόλις ανοίξαμε τη δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων, μας κατάργησαν. Ο Μιλτιάδης Παπαϊ Ιωάννου ήταν φαίνεται τότε υπουργό δικαιοσύνης. Πηγαίνετε λίγο πιο πριν. Προηγουμένως mm. ε, δημιουργήθηκε θεσμός εναλλακτικός στους εισαγγελείς αυτούς για να ακυρώνσουν την υπογραφή τους. Από ποιον? Από υπουργό τη Δημάρ. Επειδή τον αναφέρατε προηγουμένω. Ναι. Mm. Έξι δεν είναι. Mm. Ναι, και συνεχίζει ο Μιλτιάδης Υπουργός επιχείρησε όχι μόνο να διακόψει τις έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς αλλά και να μας καταστρέψει. Ε, μάλιστα. Ξέρετε τι έχουν κάνει με την υπόθεση της Λίστα Λαγκάρντ. Προσέξτε. Εκτός του ότι την κάνανε μπαλάκι για να μην την αγγίξουν γιατί είναι δικοί τους άνθρωποι μέσα. Ναι. Για σκεφτείτε να γινόταν ο έλεγχος, δηλαδή να είχαμε όλες τις λίστες αυτών οι που έχουν καταθέσεις ε, στο εξωτερικό. Για σκεφτείτε να είχαμε που όφιλαν να έχουν όλους τους λογαριασμούς τις δεκαετίες από το 2000 των πολιτικών εκεί να δείτε τι γλέντι θα γινόταν γιατί τότε γινόταν όλα φανερά γιατί δεν το κάνουν αλλά δείτε πως διαχειρίζονται τελευταία αφού δεν μπορούν πια να βάζουν τους διάφορους διότιδες να, να παίζουν παιχνίδια κάνουν κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον αναθέτουν στου Δόε στην αρμόδια υπηρεσία να ελέγχουν τις κινήσεις των λογαριασμών αυτών των ανθρώπων για μια δεκαετία και ξέρετε τι σημαίνει αυτό πιάστε στα και κούρευτο τι έκαναν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και οι άλλοι που είχαν τις αντίστοιχες λίστες κάλεσαν τους, αρμο, τους ε, καταθέτες και τους είπαν αποδείξτε μου εσείς ότι δεν έχετε κάνει φοροδιαφυγή ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι προϊόν φοροδιαφυγής ή εγκληματικών ενεργιών μετέφεραν το βάρος της αποδείξεως στους, στους ε, ιδιοκτήτες των χρημάτων αντί να βάλουν τις υπηρεσίες να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους το έκαμαν γιατί δεν γνώριζαν τι έγινε στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού όχι, το έκαμαν επίτηδες γιατί διαφορετικά σε έξι μήνες θα έχετε τελειώσει η υπόθεση αντιλαμβάνεστε πως εξαπατούν συστηματικά φορολογούν τον άνεργο καταστρέφουν τι μικροεπιχειρήσεις καταστρέφουν τη χώρα αλλά διατηρούν αλόβητα τα προνόμια τους και συνεχίζουν τις ίδιες πολιτικές που συνέχιζαν και προηγουμένως. Και έρχονται και ζητάνε την ψήφο μας για να μας σώσουν. Οι ΜΕΝ δηλώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει την καταστροφή, ενώ οι ίδιοι καταστρέφουν και δημεύουν τις περιουσίες και στοχοποιούν την ευημερία της κοινωνίας. Οι ΔΕ, από την άλλη μεριά που είναι στην αντιπολίτευση, μας υπόσχονται να κάνουν τα αντίθετα, τα οποία όμως θα είναι ακριβώς όπως τον των Γιατί το λέτε αυτό. Το λέω γιατί υπάρχει μια μαθηματική, ξέρετε, και όταν είναι μαθηματικό δεν διαψεύδεται, μια μαθηματική συγκυρία από το 1832, από τη δολοφονία του Καποδίστρια ναι. και μετά, από τη βαβαρική κατοχή δηλαδή και εν που οικοδομήθηκε αυτό το πανάθλιο σύστημα που έχει καταστρέψει και αποδομήσει τον ελληνισμό, δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά να ψηφίζει η κοινωνία τον επόμενο για να τιμωρήσει τον προηγούμενο και όχι για τις προτάσεις του, Λάχιστες είναι οι, οι περιπτώσεις που έγινε αυτοτελώς, γιατί κάτι αντιπροσώπευε αυτό ο οποίο το για να κυβερνήσει και χρόνος απεδείχθη ότι αυτό ο οποίος διαδέχεται τον προηγούμενο έκανε χειρότερο από τον προηγούμενο. Τι είναι αυτό που μας κάνει να σκεφτούμε ότι σήμερα θα συντελεστεί το θαύμα. Έχουμε στοιχεία του θαύματο, Μήπως θέλετε να κάνουμε έναν απολογισμό, Κάντε το μόνο σας, δεν χρειάζεται δηλαδή. Του τι υπάρχει μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν είναι προσωπικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε κόμμα τι υπάρχει πάρτε τα, τα στελέχη για να διαπιστώσετε τι δυνατότητες έχουν για να κάνουν και τι νοοτροπίες. Δηλαδή πάρτε τον πολιτικό τους λόγο, δείτε πως αρθρώνουν τον πολιτικό τους λόγο τα μέσα επικοινωνίας ή τι διατυπώνουν ως απόψεις όταν έρχεται η στιγμή να πουν τη γνώμη τους. Τι κυλιόμενες απόψεις Τι κοιλόμενες. είναι οι ίδιες απόψεις Κιλόμενες. με άλλη διατύπωση Σημαντικός τέλεχος που εμφανίζεται σε αυτό το κόμμα να είναι στην πιο αριστερά της αριστεράς Όταν τέθηκε το ζήτημα τι πρέπει να γίνει με τα μέσα ενημέρωσης Είπε ότι πρέπει να συγκροτήσουμε ένα δικό μας σύστημα μέσα στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή επίρρον Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να περνάει ο λόγος μας όχι να αλλάξουμε το σύστημα των μέσων επικοινωνίας για να μην το έχουν οι διάφοροι εργολάβοι, ε, δηλαδή οι ιδιοκτήτες και αυτοί που είναι εκεί πέρα το μακρύ τους χέρι, προκειμένου να λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αντικειμενικότητας, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε τη δική μας ηγεμονία στο μεδιατικό σύστημα. Μα έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα να λάβουν κάποιες επιτροπές να επεξεργαστούν τα χρέη των πολιτών. Λοιπόν, θα κάνουμε και τα πουλέ. Ακούστε, αγγλικά. Ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου έχει πει όταν τον ρώτησαν γιατί τονίσατε ότι λεφτά υπάρχουν. Ε, είπε ότι και τώρα το πιστεύω αυτό. Μακάρι να είχα λίγο χρόνο για να κάνω τα αυτονόητα. Ε, λοιπόν, λοιπόν, προσέξτε. Ε, λεφτά υπάρχουν. ναι αλλά για ποιου, ποιοι τα κατέχουν, τι έγιναν τα λεφτά. Έχει, έχει υπολογιστεί με μελέτη ότι εάν ο συνολικός πλούτος που παρήχθη στη χώρα, στη μεταπολίτευση και αυτός που εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από αλλού, το επαναλαμβάνω συχνά αυτό για να το αφομοιώσουμε, ε, είχε επενδυθεί παραγωγικά και δεν είχε ελεηλατηθεί, θα ήταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με επίπεδο ζωής, δηλαδή οικονομίας, εφάμιλο, αν όχι ανώτερο, των σκανδιναβικών χωρών. Άρα λοιπόν, τι γίνονται τα λεφτά, εκεί; πει. που είχε πει ο Γιωργάκης ότι θα γίνει, δεν μας κάνει η δανία του επιδανία του Νότου. Αφήστε τώρα, ο Γιωργάκης, εγώ την, ε, λίγο πριν τον απολύσουν ο Σαρκοζή και η Μέρκελ, ε, είχα ε, αρθρογραφήσει... Σε ε, Γαλλική Εφημερίδα ότι έπρεπε να συλληφθεί με διεθνέ ένταλμα. Πέστε και για το δημοψήφισμα. Τι θα έβγαζε εκείνο αν γινόταν εκείνο το δημοψήφισμα. Ε, πιστεύω ότι θα έβγαζε θυμό. Είτε θετικό είτε αρνητικό θυμό. Ε, αρνητικό ε. μάλλον. Δεν θα έβγαζε όμω αποτέλεσμα. Ξέρετε, ε, αν ήθελε να κάνει δημοψήφισμα, το έκανε όταν αποφάσιζε να μα στείλει εκεί που μα έστειλε. Ναι, ακριβώς, Έπρεπε δημοψή. να κάνει δημοψήφισμα και να ρωτήσει. Θέλετε να, να πραγματοποιήσω μεταρρύθμιση στο πολιτικό σύστημα, στο κράτος ή να σας στείλω ε, σούμπι τους στην, Ευρω... στην Τρόικα. Λοιπόν, γιατί δεν πήρε ο κύριος αυτός, όταν είχα βρεθεί ε, αντιμέτωπος με τον κύριο Παπακοσταντίνου που τον είχε εκεί πέρα να κάνει ό,τι θέλει, τον ρώτησα εάν είναι κομμουνιστής. Διότι κάνει αυτό το οποίο μας απειλούσαν ότι θα μας έκαναν οι κομμουνιστές. Λέει, λατούν τη χώρα... Μα παίρνουν την περιουσία με, με χειρότερο τρόπο ερώτημα λοιπόν τι έκανε όταν ρωτήθηκε τι έκανε γιατί δεν έκανε αυτά τα πράγματα που όφιλε για να μην μπούμε στην Τρόικα δηλαδή στοιχειοδός να ανασυγκροτήσει το κράτο, να, να μαζέψει τις πατάλες και να το βάλει να λειτουργήσει και να καταργήσει την διαπλοκή και τη διαφθορά πάντσε ήταν μεγάλο το πολιτικό κόστος τι σήμαινε πολιτικό κόστος ότι θα συγκρουόνταν με αυτούς οι οποίοι τους ανέβασαν στην εξουσία. Όχι με την κοινωνία. Προτίμησαν λοιπόν να στείλουν το λογαριασμό τους τρίτους, τους ξένους, για να μην πάρουν τα μέτρα, να μην κυβερνήσουν σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον. Και δεν είναι τυχαίο ότι συνεχίζουν να βάζουν ως πρόσημο αυτή τη στιγμή όλες οι πολιτικές δυνάμεις το ερώτημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι η αιτία. Ναι, το, δίλημα, ποιο είναι το, δίλημα. το δίλημα είναι να ανασυγκροτήσουμε τους πυλώνες της καταστροφής, να τους καταργήσουμε. Διότι ακόμα και αν πούμε ότι σταθεροποιήθηκε η ελληνική οικονομία, θα σταθεροποιηθεί πρώτα-πρώτα στο βυθό. Άρα κάποιοι θα έχουν πληρώσει και κάποιοι θα το γλεντάνε στην κορυφή. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι θα προετοιμαστεί η επόμενη καταστροφή. Που θα είναι και χειρότερη. Αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η επόμενη και χειρότερη. Η επόμενη κρίση. Η επόμενη κρίση. Γιατί Επά... η κρίση στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι η τελευταία μιας διαρκούς, σταθεράς, που συνεπάγεται μια κρίση η οποία άλλοτε είναι εμφανής και βία όπως αυτή και άλλοτε είναι ε, διαρκής και αναπτύσσεται σιγά σιγά από το 1832 μέχρι σήμερα ζούμε σε μια διαρκή κρίση με εξάρσεις καταστροφών δεν είναι η μοναδική κρίση δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι με αυτούς που ήταν υποκαθεστώς εθνικής κατοχής οι Έλληνες τη τουρκοκρατίας εκείνη η υποκαθεστός εθνικής κατοχής ήταν ηγεμόνες σε πάρα πολλά ζητήματα σε μια ευρύτατη περιοχή που προκαλούσε δέος Στου μεν θαυμασμό τους δε ενώ σήμερα είμαστε ο καταγέλαστο επέτης στο παγκόσμιο σύστημα και δείτε λιγάκι γιατί πρόσφατα έκανε δηλώσεις ο, υπουργός, ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας της Αμερικής yeah. για να δούμε τι κλίμα επικρατούσε τότε ξέρετε ε, εφαρμόζεται εδώ η αρχή της λογικής ευθύνη. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ελληνική κοινωνία στα μάτια των Ευρωπαίων και των Αμερικανών είναι υπεύθυνη για την καταστροφή και την, το ψεύδος και τη λαϊλασία της πολιτικής, της τάξης. Yeah. Τώρα σε αυτό που λέτε, συλλογική ευθύνη, πριν αναφέρατε ότι για να μπορέσει να βγει κάποιος ο οποίος θα επιφέρει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και είναι απαραίτητες, δεν πρέπει να στηριχθεί το σύστημα. γιατί Πρέπει να το υπερβεί το, το σύστημα. Το το να ξαναπάρει τις αποφάσεις εκείνες που θα ευνοούν το σύστημα. Άρα πρέπει να στηριχθεί την κοινωνία. Η κοινωνία όμως... Αν κατάλαβα καλά, η κοινωνία, η κοινωνία αποτελείται από διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές ομάδες συμφερόντων οπότε αν κάποιος θέλει να πάρει την πλειοψηφία στις εκλογές θα πρέπει να κλείσει το μάτι στην μία ομάδα των δημοσίων υπαλλήλων στην άλλη ομάδα των ε, επιχειρηματιών, στην άλλη ομάδα των εμπόρων και των βιοτεχνών στην άλλη ομάδα των αγροτών που έχουν αντικριβόμενα συμφέροντα και όλο αυτό δηλαδή δεν μπορεί να αποφύσει η κοινωνία να αποκτήσεις μια συνοχή, δηλαδή δεν είναι μόνο το σύστημα διακυβέρνησης, το σύστημα που σου οδηγεί στην κυβέρνηση, αλλά είναι και οι, οι, οι, τα ταστροκυλέματα στο λόγο έτσι ώστε να προσελκύσεις ε, ψηφοφόρους από όλες τις ομάδες όπως, ε, όπως κύριε ε, και, και το... την Ισπανία η Ποντέμος που είναι από την πλατεία γραμπισμένων της ε, Μαδρίτης αυτό ακριβώ κάνουν και και όπως... ναι, ακούστε, 30 ακούστε, ακούστε λιγάκι ακούστε λιγάκι mm -hmm. η κοινωνία δεν υπάρχει ως πολιτική έννοια υπάρχουν τα άτομα της κοινωνίας mm -hmm. οι κοινωνίες δεν συγκροτούνται από το άθρισμα των μελών τους mm -hmm. αλλά συγκροτούνται ως mm -hmm. θεσμός και απορρέει η βούλησή τους από την συμπίκνωση από τη σύνθεση δηλαδή των αντικειμένων λόγων όπως θα έλεγε ο Θουκητήδης. Με άλλα λόγια, είναι προφανές όχι ότι υπάρχουν αντικρούομενα συμφέροντα μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών ή άλλων ομάδων, αλλά υπάρχουν και αντικροώμενες απόψεις. Ακόμα και εγώ, εάν συζητήσω με τον εαυτό μου, θα βρω ότι σε πολλά ζητήματα έχω στην ίδια στιγμή, σε διαφορετική στιγμή διατυπώ, να διατυπώσω διαφορετικές απόψεις δεν είναι αυτό όμως το ζήτημα ε, η σύνθεση θα γίνει στη βάση του κοινού συμφέροντος και όχι των επιμέρους απόψεων των ομάδων σε σε αυτό λέτε, είναι, αλλά... είναι το μεγάλο ζήτημα σήμερα αφήσουμε, κύριε Ιωάννου αφήστε με να ολοκληρώσω μια στιγμή. Ε, η σύνθεση λοιπόν θα γίνει πάνω σε μια άλλη βάση από αυτή που γίνεται σήμερα γιατί σήμερα λένε ότι το πολιτικό κόστος δεν ανάγεται στην κοινωνία αλλά στις επιμέρους ομάδες. Τι θα πούν οι επιμέρους ομάδες. Διότι το σύστημα λέει ότι το άτομο και οι ομάδες δεν εντάσσονται σε μια συλλογικότητα ώστε να αναγκαστούν, να σκεφτούν και τη δική τους θέση μέσα στη συλλογικότητα, αλλά τοποθετείται απέναντι στη συλλογικότητα. Εγώ, εάν θέλω να ευδοκιμήσω σήμερα και να γίνω καλός επιχειρηματίας και μεγάλος, πρέπει να φάω τις σάρκες της συλλογικότητας, να κάνω διαπλοκές, διαφθορές και πολλά άλλα. Εάν, όμως, με βάζανε να λειτουργήσω μέσα στη συλλογικότητα, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ε, άρα, λοιπόν, το θέμα δεν είναι η σύγκρουση συμφερόντων, αλλά ο στόχος ποιο είναι, τα συμφέροντα... Οπότε θα διατητεύσω ανάμεσα στα συμφέροντα των μεν ομάδων ή των δε ή μια συλλογική αντίληψη των πραγμάτων της κοινωνίας ως σύνολο. Ο, ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά αν τον βάλουμε μέσα στο σύνολο ή αν τον βάλουμε απέναντι στο σύνολο. Ο ίδιος άνθρωπος, αν σας ρωτήσω ως άτομο πώς, πρέπει να, πώς διορίσατε το παιδί σας, θα μου πείτε πήγα στον πολιτικό και του ζήτησα και μου τον διόρισε. Ένα παράδειγμα ή πήγα στο σούπερ μάρκετ που το σούπερ μάρκετ ρωτάει τον δήμαρχο της περιοχής πες μου ονόματα για να, κάνει, για να έχει καλές σχέσεις και θα το διορίσω έτσι. Και τον βουλευτή παρακαλώ. Και τον βουλευτή. Yeah. Λοιπόν, εάν όμως σας βάλω σε μια παρέα εκατο χιλίων ανθρώπων και σα θέσω το ερώτημα, πώς πρέπει να διορίζονται τα παιδιά του κόσμου με τον ίδιο τρόπο, θα μου πείτε ή θα μου πείτε ότι πρέπει να βάλουμε κανόνες. Άρα λοιπόν, σας είναι άλλο πράγμα αν σκέφτεστε το ίδιο συμφέρον μέσα σε μια κοινωνία που δεν υπάρχει ο θεσμός, και άλλο πράγμα να σας βάλω μέσα στη συλλογικότητα. Ε, δεύτερον, ζούμε σε ένα καθεστώς όπου όλες οι ομάδες που παράγουν, άρα η γης, μερίδα της κοινωνίας έχει κοινά συμφέροντα διότι είναι στη γωνία τοποθετημένη δεύτερον υπάρχει η εθνική δηλαδή η συλλογική ευαισθησία υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης πάτε και δεινοπαθείτε, για να πάρετε ένα χαρτί ε, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην ιδιοκτησία σας αν δεν την καλλιεργήσετε για λίγα χρόνια θα σας πούν ότι δεν είναι δική σας και πρέπει να πυρόσετε, ή να βάλετε μέσο για να την ξανακάνετε. Υπάρχει πολεοδομία. Υπάρχουν θέματα δηλαδή, όπως υπάρχει το μείζον, που είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα και το κράτος, που δεν αγγίζονται. Εάν θέλουμε λοιπόν να σκεφτούμε με όρους συμφερόντων, τότε θα σκεφτούμε ποιους θα πάρουμε μαζί μας για να πάρουμε την πλειοψηφία. Εάν θελήσουμε να υπερβούμε το σύστημα, τότε θα συγκεντρώσουμε θα διαμορφώσουμε πολιτικές εξόδου και μέλλοντος και όχι πολιτικές σύνθεσης συμφερόντων. Τότε σε αυτή την περίπτωση να είστε βέβαιος ότι το μείζον και υγιές κομμάτι της κοινωνίας που καταδυναστεύεται και δεν είναι μόνο εκείνοι που δεν διαπλάκησαν, που, που, ναι, που δεν διαπλάκησαν, αλλά και εκείνοι που αναγκάστηκαν να διαπλακούν στη, στη, στις δουλειές τους, το μείζον αυτό κομμάτι θα ακολουθήσει αυτό, αυτή την πορεία προς το μέλλον. Χρειάζονται υπόσχεση οι κοινωνίες σήμερα, η Ελλάδα, η ελληνική ιδίως που είναι σε αυτή τη θέση, τη δινή θέση, χρειάζονται υπόσχεση και πρόγραμμα που θα μας μεταφέρει στο μέλλον. Άρα η υπέρβαση σε αυτών των συστημάτων που μας καθυποτάσσουν στα συμφέροντα, τα μερικά συμφέροντα των ομάδων που κινούνται στο παρασκήνιο και στο σκοτάδι. Κύριε Κοντογιώργη παραγνωρίζετε τον, τον, κίν, τον κίνδυνο, τον όρο φόβος. Υπό το κράτο του φόβου, ο πολίτης δεν λειτουργεί όρθα. Και των εγγυασμών, κάθε φορά. Να ε, βάλω και μία ακόμη παράμετρο, Την έλλειψη κοινωνικής συνείδησης, δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Κοντογιώργης, δεν δεν σκεφτόμαστε το κοινό συλλογικό καλό. Δεν σας... Ξεκινάμε πρώτα από το ατομικό, μετά πάμε στο συντεχνιακό, σε θεωρητικό επίπεδο. Συνέθως αφήνουμε το κοινό γαλλό. Ε, ακούστε. Πρώτα-πρώτα, ο φόβος, όπως και η ιδιωτελή σκέψη μας, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ζούμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Μας έχουν εγκαταστήσει, δηλαδή, στο κλίμα του φόβου, για να αντλούν αυτή νομιμοποίηση αρνητική. Ο να κλείνουμε το στοματάκι μας. Ε. Λοιπόν, και δεύτερον, η κοινωνική συνείδηση έχει να κάνει, όπως σας είπα, πάλι με το σύστημα. Ο άνθρωπος, και όχι απλώς ο Έλληνας, λειτουργεί με τους όρους του περιβάλλοντος το οποίο καλείται να λειτουργήσει. Εάν έναν άνθρωπο τον ρίξουμε στη ζούγκλα, θα κοιτάξει να βρει τροφή στα βουνά, στα δέντρα, και να σωθεί από τα λιοντάρια. Εάν τον άνθρωπο τον βάλουμε στην κοινωνία, θα, πάλι θα τεθεί το ερώτημα, τι του ζητάει το σύστημα, πώς να λειτουργήσει. Εάν του πει το σύστημα ότι δεν μπορεί να διαδηλώσει με το παιδί του στο Σύνταγμα, διότι θα του ρίξουν τα ακριγόνα, δεν θα πάει με το παιδί του, το εγγόνι του, όπως γινόταν με τους αγανακτισμένους. Ε, εάν του πει ότι για να πάρει ένα χαρτί ή για να κάνει τη δουλειά του πρέπει να βρει τους κατάλληλους και να χρηματιστεί μαζί τους ή να βάλει μέσον, άρα να υποθηκεύσει τη βούλησή τους στη συνέχεια, θα κάνει αυτό. Δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να σκεφτόμαστε με όρους ενοχοποίησης του θύματος. Ακριβώς, ναι, έχετε δίκαιο. Δεν είναι... Πολλές φορές, πολλές φορές κατηγορούμε... Βάζουμε μία βάζουμε γυναίκα σε έναν οίκο ανοχής, την εξαναγκάζουμε να λειτουργήσει μέσα στον οίκο ανοχής και μετά εμείς καθόμαστε απ' έξω και κατηγορούμε τη γυναίκα γιατί κάθεται εκεί μέσα. Μα την έχουμε εξαναγκασμένη να κάτσει. Και στο τέλος-τέλος ακόμα και αν της αρέσει, Σημαίνει ότι δεν τις δείξαμε τον αλλακτικό δρόμο. Ένα μέρος εθίζεται λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα και ένα μέρος αναγκάζεται, το μεγαλύτερο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους ήρωες να παίξουν ρόλους, να σώσουν τις κοινωνίες. Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο, το θεσμικό, το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βοηθήσουμε και τον αδύναμο και τον επιρρεπή στην παρανομία ή στην ανομία να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σε αυτό που λέτε, μέρος του συστήματος δεν είναι και η φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος που α, α, αποδυναμώνει κάθε, τίκη, κάθε κοινωνικοποιητική διαδικασία που συμβαίνει στο σχολείο και προωθεί μόνο τη γνωστική σε επαιδείο ανταγωνισμού. Κοιτάξτε, δύο πράγματα. Το ένα ε, έχει να κάνει με την φιλοσοφία του ελληνικού σχολείου, την οποία, η οποία όποια και αν δηλώνεται ότι είναι, υπονομεύεται από κάτω από την κομματοκρατία. Είναι αδιαμφισβήτητο. Το βλέπουμε στην ακραία εκδήλωση των πανεπιστημιακών πραγμάτων. Εγώ έχω ε, κάθε χρόνο μια θητεία ε, διδασκαλίας προπτυχιακά και ιδίως μεταπτυχιακά σε όλο τον κόσμο. Ήρθα πρόσφατα πριν από λίγες μέρες από την Αυστραλία. Λοιπόν, παντού τα πανεπιστήμια φυλάσσονται ως κόριο φθαλμού. Είναι τα άντρα της καθαριότητα της ποιότητας και βεβαίως της λογικής λειτουργίας μέσα σε ένα σύστημα που πρέπει να προαχθεί. Όχι εδώ, βέβαια. Εδώ είναι μέρος της κομματοκρατίας, δηλαδή το μακρύ χέρι που αναπαράγει και ιδεολογικά καθοδηγή και καθυποτάσει την κοινωνία για λογαριασμό των κομμάτων. Γιατί, διότι εδώ το κόμμα αντί να είναι θεσμός διαμεσολάβηση, όχι αντιπροσώπευσης, δεν είναι, αλλά έστω, θεσμός διαμεσολάβησης της κοινωνίας σε επίπεδο πολιτικής εξουσίας έχει υπεύσει και έχει ιδιοποιηθεί για λογαριασμό το πολιτικό σύστημα. Είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και ακούτε πολιτικούς να σας λένε η δημοκρατία μας, δηλαδή τα κόμματα. Με άλλα λόγια, για να το θέσω διαφορετικά, μπορεί ο κύριο Βενιζέλος που το είπε αυτό να πάρει τα κόμματα... Να πάει σε ένα νησί και να φτιάξει ένα κρατός. Τι μας λέει. Η κοινωνία που είναι. Που είναι ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων. Της πολιτικής. Της ελληνικής πολιτικής δεν είναι η κοινωνία. Πέραν αυτού. <χει> αναφέρατε για, την, για τον ανταγωνισμό στα πανεπιστήμια. Ο ανταγωνισμός. Όταν συνδυάζεται με την άμυλα. Δηλαδή με την φιλοσ... φιλοδοξία του νέου να σταδιοδρομήσει, αλλά συνδυάζοντας όχι με τον τρόπο της καταδολίευσης, αλλά με, της παραγωγής γνω... με την παραγωγή γνώση και την εφαρμογή της για το καλό της κοινωνίας ή για το δικό του συμφέρον έστω, τότε είναι πολύ καλή και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται. Το, το πανεπιστήμιο ξέρετε όπως και το δημοτικό όπως και η μέση εκπαίδευση δεν μπορεί να στηρίζεται σε α, αυτό που σε εισαγωγικά θα το πω δημοκρατικές λειτουργίες η διδασκαλία η μάθηση είναι αυταρχική αυτή καθεαυτή αυταρχική με την έννοια σε εισαγωγικά το λέω δηλαδή θα μεταδοθεί όχι εξ αποφάσεως και με την καλή θέληση του μαθητή αλλά υποχρεωτικά από το δάσκαλο στο μαθητή το θέμα είναι να ελέγχεται ο δάσκαλος να ε, μαθαίνει για να μεταφέρει ή αν είναι πανεπιστημιακός να παράγει για να μεταφέρει και όχι να νομίζει ότι είναι μια διαδικασία εισόδου και εξόδου ανεξέλεγκτης από την αίθουσα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η διαδικασία της μάθησης χωρίς έλεγχο. Χωρίς δηλαδή να συγκροτηθεί ένα σύστημα που να αμείβει, να ανταμείβει αυτόν που παράγει και ένα σύστημα που να, όπως παντού να επιβάλλει τις αναγκαίε κυρώσει για αυτόν που δεν θέλει να παίξει το ρόλο τον, για τον οποίο προορίζεται. Ο ε, Οδέγωμα προς το τέλος της ΕΚΟΒΗΣ κύριε Κοντογιώργη. Ε, έχω υποτιθέστη ότι είμαστε και οι δύο φοιτητές σε ένα δικό σας αμφιθέατρο. Λοιπόν, ε, θέλουμε δύο συμπαράδειματα από εσάς. Έχουμε δύο φοιτητές. Έχουμε, ναι, έχουμε μπροστά, μπροστά μου ένα... Λόγα λέει το 65 Πέντε τράπεζε εκμεταλλεύονται τον καπιταλισμό για να λυγίσουν τα κράτη. 28 κυβερνήσει εκμεταλλεύονται την κρίση για να λυγίσουν του λαού. 495 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θύματα. Ε, Συμπάρασμα των πέντε τραπεζών. Ε, και θα σα συνδέσω αυτό με ένα ε, ατυχέ συμβάν εδώ στην Λάρισα. Συγκρούστηκε και τέλο πάντων είχαμε ένα τροχαίο στον δρόμο. Ο οδηγό. Ο 37χρονος είναι μακαρίτης, αλλά και μετά θάνατον, του δημιουργούν προβλήματα. Παρότι ε, υπάρχουν ε, ε, στα νεκροτεμία, εδώ στο Πανεπιστημιακό και εις Πάλο, ε, δεύτερο νοσοκομείο της Λάρισας ε, 11 νεκροτόμοι, ο άνθρωπος, ο ισορός, πάει στη Θεσσαλονίκη για τα περαιτέρω. Ε, και επίσης ε, ο 13χρονος επιζών με σοβαρά κρανιο-κεφαλικά ε, τραύματα στο κεφάλι. Ε, παίρνει την Άγουσα για την Ατίνα γιατί ενώ υπήρχε προσφορά από το Ίδρυμα Νιάρχος πρόπερση για να έρθουν μηχανήματα εδώ ε, για να γίνει μια παιδική ΜΕΘ μονάδα ε, απέστηρε το ενδιαφέρον το Ίδρυμα κατόπιν τελικά ποιο είναι το κράτος εμπροκειμένου ε, ποιος είναι ο δρόμος θα το παλέψουμε θα είναι ο ευρωπαϊκός ο δρόμος θα το παλέψουμε μέσα από τον ευρωπαϊκό δρόμο ε, Ποιος είναι ο ελληνικός δρόμος ε, Κοιτάξτε ο, ο ευρωπαϊκός δρόμος η, η, Αναπόφευκτα πρέπει να είναι ο ελληνικός δρόμος Δεν θα χάσουμε την ιδιοπροσωπεία μας Ούτε Την ε, ανεξαρτησία μας Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Είπαμε ότι είναι ένα πολιτικό σύστημα Χωρίς μεν κράτος Αλλά ένα πολιτικό σύστημα Το οποίο ε, βάζει στη μέση Την έννοια του εταίρου Συμμετέχουν Είμαστε συστατικοί θεσμοί. Το ερώτημα τι κάνουμε εκεί. Προσυπογράφουμε όπως οι βουλευτές μας την απόφαση των ηγετών. Δηλαδή παριστάμεθα κάνουμε έξοδα για να πάμε και δεν έχουμε λόγο. Ή είμαστε παρόντες. Αυτό σημαίνει τι χώρα έχουμε. Σημαίνει δηλαδή εάν έχουμε φτιάξει μια χώρα η οποία μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς ως διαπραγματευτής. Και αν έχουμε ηγεσία να ξέρει και να διαπραγματεύεται σε επίπεδο θεσμών ευρωπαϊκών. το δεύτερο σημείο να πει αντίο. Δεν χρειάζεται να πει αντίο. Η, η Ευρώπη ξέρετε. Ακούστε λίγο. Περιμένετε λίγο να ακούσετε κάτι. Ε, πριν από την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήταν, ε, λειτουργούσε με τους όρους των συνενέσεων. Σημαίνει έπρεπε να γίνουν συνθέσεις συμφερόντων. Ε, όλοι βγαίνανε κερδισμένοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ε, μετά την κρίση έχουμε ένα καθεστώς μετάβασης σε ηγεμονία του ενός. Αλλά το έχω αναλύσει αυτό, όπως έχω, το αναφέρατε το λέω επιτροχάδην και εξηγήσει γιατί η παγκόσμια λειτουργία των τραπεζών του χρηματοποιητικού συστήματος και η κρίσεις που παράγει, γιατί η αυτορύθμιση, δηλαδή η εξαίρεση από τον νόμο ε, οδηγεί στην απορύθμιση αναπόφευκτα, στην ηγεμονία και στην υπερβολή όλα αυτά είναι βαθιά πολιτικά ζητήματα έχουν να κάνουν με το πολιτικό σύστημα με τη δυνατότητα που έχουν δηλαδή, επειδή το πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο, ολιγαρχικό, να το ηγεμονεύουν αλλά ακόμα και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το περιγράψαμε, της παρούσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι το εξής. Ε, γιατί ορισμένες χώρες είναι με την πλευρά αυτών οι οποίοι γεμονεύουν και άλλες χώρες είναι από την πλευρά των επετών. Αυτό γιατί δεν το θέτουμε. Γιατί η Φιλανδία δεν έχει τα προβλήματα της Ελλάδας. Γιατί η Ιρλανδία βγήκε από την κρίση σε κλάσμα χρόνου και χωρίς να υποστεί η κοινωνία τη συντριβή που έχει υποστεί στην Ελλάδα. Αυτά δεν μας απασχολούν. Γιατί ψάχνουμε δηλαδή να μεταθέσουμε στην Ευρώπη αυτό το οποίο δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να δημιουργούμε μέσα στη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Περιγράψατε προηγουμένως το Ίδρυμα Νιάρχου είπατε ότι προσφέρθηκε να δώσει μηχανήματα. Γιατί δεν τα πήρε κανείς αυτά τα μηχανήματα. Μήπως τιμωρήθηκε, ελέχθηκε το θέμα. Έχετε δει ότι απολύονται οι υπάλληλοι που παρανόμω διορίστηκαν αλλά κανείς δεν σκέφτηκε από τους άρχοντες της δικαιοσύνης να διώξει αυτούς οι οποίοι τους διώρισαν. Γιατί δεν πρέπει ο, ο αυτός που στείνει το χορό της διαφθοράς, της διαπλοκής, της παρανομίας να τιμωρείται και όχι μόνο αυτός ο οποίος εποφελήθηκε. Αυτά. Αυτά. Βέβαια έχουμε και το ηρωικό σενάριο της Ισλανδίας. Ναι, αλλά η Ισλανδία είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση. Εγώ, αν θέλετε, από την Ισλανδία θα συγκρατήσω κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Όταν ε, αποφάσισε να φτιάξει σύνταγμα με τη συμμετοχή των πολιτών, ε, ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε ε, η ψηφοφορία και βγήκε ένα σύνταγμα όπως όλα τα άλλα. Σας απασχολεί το γιατί? Να παρακαλέσω όμως να κλείσουμε γιατί Works πρέπει He να πάω για μάθημα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.